14ο μάθημα. Κλείνω δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Πάρτε παρακαλώ τις αποσκευές μου και φωνάξτε ένα ταξί. Ευχαριστώ. Ξενοδοχείο Μεγάλης Βρετανίας. Εδώ είναι το ξενοδοχείο σας κύριε. Τι οφείλω. 18 δραχμές. Ορίστε.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 Μήπως μπορούμε να σας τακτοποιήσουμε κάπου. Θα μείνετε πολύ; Καμιά βδομάδα, ίσως και περισσότερο. Ναι, έχω ένα δωμάτιο με λουτρό στο τρίτο πάτωμα. Πόσο κάνει. 250 πενήντα δραχμές την ημέρα. Πολύ καλά. Θα το κρατήσουμε. Έχετε την καλοσύνη να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο. Για να είδω, όνομα και επώνυμων, όνομα πατρός, υπηκοότης, μόνιμος διεύθυνση, επάγγελμα, έτος και ημερομηνία γεννήσεως, υπογραφή. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε το κλειδί σας. Αριθμός 307 Ο μικρός θα σας ανεβάσει με τον ανελκυστήρα. Θα σας φέρουν πάνω τις αποσκευές σας σε λίγα λεπτά. Μπορούμε να έχουμε το πρωινό μας στο δωμάτιο? Βεβαίως. Χτυπήστε το κουδούνι το πρωί και το γκαρσόνι θα σας φέρει τον κατάλογο να παραγγείλετε. Ωραία.